Hab ich mein Herz dir geschenkt. Du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt, um mich dies Jahr vor von Tränen zu schützen, schenke ich mein Herz in Liebesfällen. Nur nach wem speziell? Το πιο έγκριτο οικονομικό περιοδικό του κόσμου, ο Economist, κατέταξε την Ελλάδα. Ως πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις από όλε τις χώρες του κόσμου για το 2022. Μπράβο τους! Ως πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις από τις χώρες του κόσμου για το 2022. Έτσι λοιπόν ζουν οι λαοί στις πρωταγωνίστριες χώρες σε όλο τον κόσμο με επιδόματα. Και είχαμε την απορία πώ ακριβώ ζουν οι λαοί σε αυτέ τι χώρε. Βλέπαμε δηλαδή, αν δει κανεί πώ ζουν οι λαοί στην Αμερική ή σε άλλε πολύ πλούσιε χώρε, καταλαβαίνει. Αλλά μια που γίναμε και πρωταγωνίστρια, όπω λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον Economist, και ο Economist έχει αλάνθαστα κριτήρια πραγματικά, ακριβώ αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι τι στο πρωταγωνιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Τώρα το ζούμε, το βιώνουμε, ξέρουμε κι εμεί πω είναι σε πρώτο στον κόσμο, καμαρώνουμε. Διότι είμαστε πρώτοι, καμαρώνουν και οι Αργεντίνοι κάτω. Ό,τι και καλά πήραν ένα κύπελο εκεί με τι κελεμπίες και ξενυχτάνε από το 3-4 τρει ώρε που έχει φτάσει στο η ομάδα, η εθνική. Έχουν υποδοχέ, έχουν γιορτέ, έχουν και εθνική αργία. Και εμεί έπρεπε να είχαμε σήμερα εθνική αργία, αφού ο Economist μα έβγαλε πρώτου. Τι είναι καλύτερο το Mundial, ή ο Economist. Τι είναι καλύτερο να είσαι πρώτο στο ποδόσφαιρο, ένα τόπι που το κυνηγάνε 22 εκατομμυρίουχοι, ή εμεί είμαστε πρώτη χώρα. Όχι μόνο πρώτη, και πρωταθλήτρια. Σε τρία χρόνια θα έχει περίπου 15 μεγάλα τράτα center. Ξεκινήσαμε όταν ήρθαμε στην εξουσία, είχαμε δύο για καλά διαφορά. Λέει, περνάμε από μία χώρα Βαλκάνια σε μία χώρα πρωταθλήτρια. Όλα δάρα, έλα Αυτό έκανε αυτή η κυβέρνηση, μόλις τρεις μισή χρόνια σε αυτό το τομέα. Ε, αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται. Είχα, νίξαμε. Λέει, περνάμε από μια χώρα Βαλκάνια σε μια χώρα πρωταθλήτρια. Μπένο <Βουένος>, Άιρε και βλακίε. Εδώ, πανηγύρια. Έπρεπε να είχαμε βγει στου δρόμου, αφού είμαστε πρώτοι στον κόσμο, αφού είμαστε πρωταθλήτρια. Δεν είμαστε Βαλκάνια πια. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όλα αυτά μέσα σε τριάμιση χρόνια. Με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και ο Economist και όλοι οι υπουργοί λένε ότι είμαστε πρώτοι σε πάρα πολλού τομεί. Θα ακούσουμε μετά ένα μαζεματάκι. Δεν είναι δηλαδή μόνο στα data center που λέει ο Άδενη Γεωργιάδη ή στο σύνολο τη οικονομία που λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργό. Είμαστε σε όλα. Πρώτοι μα αντιγράφουν άλλωστε και βλέπουν και τη σκόνη μα και τρώνε και τη σκόνη μας. Ξαναλέω, επειδή στην Αργεντινή, στο Νότιο Εμισφαίριο με ήλιο πανηγυρίζουν, εμεί εδώ χειμώνα. Ωραίος χειμώνα στην Αθήνα με ήλιο και βοριά, πανηγυρίζουμε και εμείς στην Καλαμάτα δεν πολύ πανηγυρίζουν, πέσαν πάνω σε μια κυρία η οποία είναι μίζερη. Πολλά καλάθια και τίποτα, χαμούς για το τίποτα. Δεν πιστεύω αγάπη μου σε αυτά. Δεν πιστεύετε ότι προσφέρουν. Όχι, oh, δε... κοίταξε να δεις τώρα και ένα ευρώ να δώσουν στον άλλο θα πει ναι εντάξει, αυτά, αλλά αυτά είναι κοροϊδία. Είμαι 70 χρονών, δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου. Έχει πεθάνει ο άντρα μου πέντε χρόνια και η σύνταξη δεν έχει βγει. Το καλάθι με, με μάρανε. Για να πάω στο καλάθι, πρέπει να έχω και χρήματα, έτσι δεν είναι. Για να πάω στο καλάθι πρέπει να έχω και χρήματα, έτσι δεν είναι. Αλλά πάει δυστυχώς ένα δίλημα, Μητσοτάκης ή Χάος. Μπάμπης, μπάμπης μπά... Μητσοτάκης ή Μπάμπης, η ή Χάος, όλα μαζί. Μπάμπης Παπαδημητρίου εδώ από την πρωινή εκπομπή του Sky, ε, δυστυχώς όπως είπε ο ίδιος, Μπαίνει ένα δίλημα. Μητσοτάκι ή χάος Το χάος δεν υπάρχει. Τρία χρόνια τώρα το βλέπουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε. Η κυρία, πριν από την Καλαμάτα, έθεσε ένα ωραίο θέμα ότι είναι οκ, okay, το καλάθι, κοροϊδία, ξεκοροϊδία. Αλλά όμω για να πα εκεί και να πα και το καλάθι, χρειάζεσαι και κάποια χρήματα. Η ίδια έχει περιμένει αυτά τα ατέλειωτα που περιμένει όταν πρέπει να πάρει τη σύνταξη, ενώ τα έχει δουλέψει, ενώ σου κρατάνε τα ένσημα, υποτίθεται τα καταχωρούν και ηλεκτρονικά. Και έρχεται κάθε κυβέρνηση λέει θα το κάνει αυτό στο μήνα, στο δίμηνο. Τίποτα. Παίρνει τώρα στην αρχή κάτι και μετά από κάνα χρόνο, ανάλογα το ταμείο, ανάλογα να έχει πολλά ταμεία, όλα αυτά μπλέκουν τόσο γλυκά. Στην κυρία είναι πέντε χρόνια, για να πάρει μια σύνταξη να μπορέσει να κινηθεί, ώστε να πάει να εκτιμήσει και το καλάθι, για να εκτιμήσει και το food pass, market pass, πώ θα λέγεται, ένα από τα καινούργια pass που ανακοινώθηκαν προχτέ. Μητσοτάκι ή χάο λοιπόν είναι το δίλημα των εκλογών. Δυστυχώ, σύμφωνα με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, γιατί δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Ο Κύριε Παπαδημητρία, το, το... Το, το κεφάλι μου, γιατί. Ξέρετε αυτό το παραμύθι. Δεν Α, το δεν χώρα. Προσωπικά το πιστεύω, το ξέρω, το, το, το, το, το έχω πει πολλέ φορέ ότι η χώρα πάει σε ένα δίλημα, Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Νο. Αυτό να συμφωνήσω 100 μαζί σας. Αλλά πάει σε ένα Το είναι καλό πράγμα. Το χάος είναι καλό πράγμα Βου Αύριο το βου Ήταν εδώ το α Το χάος λοιπόν, Μητσοτάκης η χάος Αυτή είναι η αντίληψη του Μπάμπη και πολλών άλλων Νομίζω θα είναι από τα βασικά διλήμματα των εκλογών Είναι η αντίληψή τους για τις επιλογές του λαού Ότι αν ο λαός δεν επιλέξει Μητσοτάκη με κάνα 35% Που πάλι δεν επιλέγει ο λαό Μιτσοτάκη για να τον κυβερνήσει, αλλά αυτό αρκεί σύμφωνα με του εκλογικού νόμου να κάνει η κυβέρνηση. Αν λοιπόν δεν γίνει αυτό, οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι χάο. Η μόνη μη χάο επιλογή και μη χαοτική επιλογή είναι Μιτσοτάκη. Δημοκρατία, αστική δημοκρατία λέγεται αυτό. Τα διλήμματα που βάζει η αστική δημοκρατία και το πώ προχωράει όλα αυτά, όλε αυτέ οι μπαρούφε για την έκφραση του λαού, οι κάλποι, ο λαό μια φορά στα τέσσερα χρόνια πάει, εκτονώνεται, εκλέγει, επιλέγει, είναι κυρίαρχο. Καταλήγουν σε αυτό το ωραίο δίλημα που έθεσε για άλλη μια φορά και το λέει συνέχεια ο Μπάμπη Παπαδημιτρίου. Πάμε στι χώρε που τρώνε τη σκόνη μα για να καταλάβετε τι γίνεται. Θυμάστε αυτά που λένε από τι τρεπορτάσει και δικά σα ότι είμαστε ακριβότεροι από τη Γερμανία, από το Ε. Βασίλειο, από τη Γαλλία. Τα θυμάστε αυτά που λένε. Τα θυμάστε αυτά που Θα σα βγάλουμε αύριο του πίνακε, θα δείτε τα σούπερ μάρκετ στην κάθε μία από τι χώρε, θα δείτε τιμέ στο καλάθ και θα δείτε ότι οι τιμέ στο καλάθ είναι χαμηλότερα από τι άλλε χώρε. Άρα μη φωνάζουμε συνέχεια κάτι γίνεται, κάτι δουλεύγει. Να έρθουν εδώ να ψωνίζουν οι Γάλλοι, Γερμανοί και όλοι οι υπόλοιποι Ολλανδοί. Οι, οι και καλά οι κρυλέ τη Ευρώπη, οι πολιτισμένοι τη Ευρώπη, οι οικονομικά ανεπτυγμένοι τη Ευρώπη. Εδώ να έρχονται. Τα δικά μα προϊόντα είναι πιο φθηνά Γιατί πάντα κάνουμε τη συγκρίση. Πόσο έχει το γιαούρτι εδώ, πόσο έχει το γιαούρτι εκεί. Και πάντα βγαίνει το γιαούρτι εκεί πιο φθηνό Είτε το Εκίνι, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, Στοχόλμη. Αλλάξαν τα πράγματα. Θα έρχονται τώρα εδώ να ψωνίζουν γιαούρτι. έτσι κι αλλιώς ελληνικό γιαούρτι τρώνε και θα ξαναπηγαίνουν εκεί να το τρώνε στο αμέρι τους διότι και σε αυτό το τομέα είμαστε πρώτοι στον κόσμο πρωταθλητές και όλα τα υπόλοιπα Πού βάζουμε τον πύχη Θα σας πω εγώ που βάζουμε τον πύχη Στο να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο Η Ελλάδα Παρνάτω. έχει το 2021 σύμφωνα με τον ΩΣΑ τη μεγαλύτερη αύξηση του διαθέσμου τη δεύτερη μεγαλύτερη σε όλο τον πλανήτη σύμφωνα με την ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, η χώρα μας αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στις επενδύσεις. Η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, είναι αυτή τη στιγμή και από τις αρχές Μαΐου πρώτη σε ημερίσιους εμβολιασμούς μεταξύ των πιο πλούσιων, ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδορο πρόγραμμα στον κόσμο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέσπισε τη μεγαλύτερη επιδότηση στου λογαριασμού ρεύματο σε όλο τον πλανήτη. Όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη! Μπράβο τους! Εδώ, αυτό το μάζιμο που λέγαμε για κάποιε πρωτιέ. Προτιές όχι στην Ευρώπη. Η παλιά, κάναμε τι συγκρίσει με χώρο τα Βαλκάνια. Κάποια στιγμή, όταν ισχυροποιηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί είχαν έρθει και οι μεταρρυθμίσει του Καραμαλή, του Σιμίτη, κάναμε τι συγκρίσει με την Ευρώπη. Τώρα, με, με τούτου εδώ, κάνουμε τι συγκρίσει με τον πλανήτη. Και αν ανακαλυφθεί και κανένα άλλο πλανήτη, κανένα άλλο γαλαξία, εκεί που θα γίνουν τα ωραία, θα συγκρινόμαστε με του άλλου γαλαξίε, με του άλλου πλανήτε και πάλι πρώτοι θα βγαίνουμε. Γιατί πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Εδώ ζούμε όλοι και έχουμε όλη εμπειρία και άποψη. Άρα είμαστε πρώτοι. Οι μεγαλύτεροι, οι καλύτεροι. Το μέγεθο δηλαδή. Αυτό ακούσαμε τώρα εδώ. Το μέγεθο μετράει, ναι. Έχει μια σημασία για να μην είναι γαριδάκι. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε. Γαριδάκι πα. Γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη διασκέδαση. Με κάθε ή e πα πέντε συσκευασίε: τύρω γαριδάκια, πιτσίνια, πακοτίνια δρακουλίνια, φουντούνια. Χωρί σου δηματικά κριτήρια ισχύει για όλα τα περίπτερα. Γαριδάκι πα και τα παιδιά κερδά. Γαριδάκι πα. Πα, πα, πα. παράς και πα, πα, πα. Αν αρέσει να Να με είναι νέο πα. Μετά το food pass, το fuel pass Το βενζίνη πα Η θέρμανση, πώς το λένε Αυτό που έχουμε για τη θέρμανση Όλα αυτά τα pass που δίνουν Είναι και το γαριδάκι πα για να τρώνω τα παιδιά Γαριδάκια βγαίνει ο κύριος Βίτσας Ο κύριος Βίτσας έχει πάρει μάλλον Από το ΣΥΡΙΖΑ εργολαβία Το να λέει κάτι που δεν ισχύει Που δεν θα ισχύσει Και είναι καλό που δεν θα ισχύσει. Δηλαδή, δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΚΚΟΕ με μια κυβέρνηση προοδευτική, όπω αποκαλείται, γιατί και η λέξη προοδευτική θέλει μεγάλη συζήτηση. Είναι ένα πουκάμισο αδιανό, δεν λέει απολύτω τίποτα. Έχουμε δει προοδευτικέ κυβερνήσει και εδώ που κόψαν το ΕΚΑΣ, που φέραν μνημόνιο, που ξεπούλησαν τη χώρα για 99 χρόνια. Έχουμε δει και προοδευτικέ κυβερνήσει αλλού και στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά και στην Πορτογαλία και στην Νότια Αμερική. παρά από την Αργεντινή. Τι μέτρα παίρνουνε και πώ ακριβώς πορεύονται και πόσο ωφελημένος είναι ο λαός τελικά και τι σημαίνει προοδευτικό στις μέρες μας. Ο κύριο Βίτσας λοιπόν, για άλλη μια φορά, και σήμερα το πρωί, επέμεινε ότι θα γίνει συνεργασία Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, μέρα 25. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση στα προοδευτικά, όπως νομίζουμε εμείς, κόμματα στη Βουλή ναι. και στη χώρα δηλαδή, Ε, να συγκροτήσουμε μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση. απαραίτητος όρο για μα είναι ε, καταρχήν δε, να μην συζητήσουμε για περίπτωση συνεργασία, οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτή η πρόταση. Ναι, είναι, σε ποια κόμματα έχετε απευθύνει εσεί, αυτή, αυτή είναι η πρόταση πάνω στο, πάνω στο τραπέζι και αφορά το Πασό Κινάλ, το Μέρα 25 το ΚΚΟΕ, το οποίο έχει τοποθετηθεί. Το Συγκυβερνήσετε με το ΚΚΟΕ. Και... Γιατί, τι θα πάτουμε. Εσείς τίποτα παραπάνω. Ο λαός θα πάθει, η αριστερά, η έννοια θα ξαναπάθει και το κουκουέ θα πάθει. Αν γίνει αυτή η συνεργασία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επιμένει ο κύριο Βίτσα συνέχεια εκεί να λέει το σενάριο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το λέω εγώ. Το διαψεύδει επισήμω το κουκουέ σε όλου του τόνου, από το τελευταίο μέλο μέχρι τον Γενικό Γραμματέα. Συνέχεια το λένε. Συνέχεια. Και όποιο στοιχειοδό ξέρει τα, τα ντοκουμέντα, τι μελέτε, τι σκέψει, τι απόψει, τι αποφάσει κάθε κόμματο. Ξέρετε, το ΚΚΑ έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία προοδευτική κυβέρνηση. Για τον πολύ απλό λόγο δεν θα είναι προοδευτική. Δεν γίνεται να είναι προοδευτική κυβέρνηση και να αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Λόμπι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως ψηφίσανε πριν μια εβδομάδα όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο και ο βελόπουλο που κατήγγειλε τα Λόμπι και τα φάντη στη Βουλή είχε ψηφίσει στην Ευρωβουλή. Ότι είναι τόσο σημαντικά και τόσο ζωτικά τα λόμπι για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβουλίου και των σχετικών επιτροπών και των αποφάσεων που βγαίνουν από αυτά τα ευαγγεί ιδρύματα. Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν γίνονται ελαστικέ σχέσει εργασία που τι επιβάλλει η Ευρώπη. Και να έχει η προοδευτική κυβέρνηση εδώ να υπερασπίζει τον εργαζόμενο. Από ποιον. Από τι αποφάσει που έχει επικυρώσει, που τι έχουν λάβει στην Ευρώπη. Τι νόημα έχει όλη αυτή η απάτη, Ποιο θα συμπράξει αυτή την απάτη. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνηθισμένοι Έκαναν απάτη 4,5 χρόνια Και ψάχνουν και συνεργούς Ώστε να συνεχιστεί Η απάτη το σίγουρο είναι Σε αυτή την απάτη και στην τωρινή απάτη που ζούμε Αυτό το ΠΑΣ που έρχεται Κόλυβα ΠΑΣ Γιατί κάθε Έλληνας Και κάθε Ελληνίδα που δεν προσαρμόζεται Έχει δικαίωμα στο θάνατο Ο και Κόλιβα Πας Με στάρι, ρόδι, μαϊντανό Σταφίδα κορινθιακή Κουκουνάρι και αμύγδανο Χωρίς συντηματικά κριτήρια ίσχυ για όλα τα νεκροταφεία Με κάθε δίσκο κόλιβα, Δώρο το κονιάκ Κόλυβα Πας Δεν περιλαμβάνεται η άχνη ζάχαρη δική, η μου γειτονιά. Αυτό θα είναι το τελευταίο που θα δοθεί μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Εμείς εδώ τα βλέπουμε, τα ξέρουμε, μελετούμε, έχουμε και πληροφορίες και πηγές. Γι' αυτό φτιάξαμε και τα σχετικά σποτάκια για να ξέρετε τι ακριβώς θα έρθει μετά από αυτά τα πολύ ωραία κόλληβα μεταξύ για αυτά τα pass, pass, για το food pass που θα δώσει. Ακούσαμε και το Μητσοτάκη προχθέ να λέει ότι 10%... Θα είναι μέσα στο εξάμεινο και έχουν αρχίσει υπολογισμοί. Αυτό είναι ένα μισθό, αυτό είναι δύο μισθοί, τρει μισθοί. Έχουμε και το καλάθι που ήδη τρέχει που είναι ένα μισθό, δύο μισθοί, τρει μισθοί, ανάλογα πώ θα το χρησιμοποιήσετε. Και διαβάζω σήμερα ότι οι μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει ήδη τι αυξήσει επειδή 10% θα μειωθούν λόγω των πα τη κυβερνήσεω. Και μέχρι στιγμή έχουν ανέβει, δηλαδή αυτό εδώ το δεκαημερό που είναι και έχουν εκτοξευθεί. Ψωμί και δημητριακά αυξήθηκαν κατά 18,7%. Κρέατα 16%. Ψάρια 1,1%. Φάτε ψάρια μες τα Χριστούγεννα. Γαλακτοκομικά και αυγά 25,3%. 25,3%. Έλεα και λίπ 20,4%. Ζάχαρη 6,1. Σοκολάτες γλυκά παγωτά. Καφές 13,4%. Παιδικές πάνες από ρηπαντικά σαμποάν ξηραφάκια, σοκολατοειδή και μπεσαμέλ έω 30%. Ζυμαρικά και σάλτσες έως 29%. Λουκούμια 27%. Τσίχλες και καραμέλες 22%. Και είναι ένας κατάλογος μεγάλος που δείχνει την αντίληψη και πώς λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η πολιτική εξουσία, μια ελάμφρυση, ένα, πίδομα, ένα επίδομα ακόμα και τρέχουν όλοι αυτοί να τα ανεβάσουν τώρα να εισπράξουν ό,τι εισπράξουν από την υπερκατανάλωση λόγω γιορτών και αναγκών και αμέσως μετά θα πέσουν με κάποιο τρόπο ή θα σταθεροποιηθούν με κάποιο τρόπο και θα λένε να τα σταθεροποιήσαμε να το έχουν ανεβάσει. Το ίδιο που είναι και με το καλάθι. Πριν αρχίσει το καλάθι σε κάποια τρόφιμα είχαν γίνει επί ένα μήνα, γιατί το καλάθι είχε ανακοινωθεί ένα μήνα πριν εφαρμοστεί. Είχαν τρέξει τιμέ, είχαν αυξηθεί. Και μετά βγαίνει ο Υπουργό και λέει: να έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμέ, έχουν παγιωθεί και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γενικώ συμβαίνουν πολλά ρεκόρ επί αυτή τη κυβερνήσεω. Να το εκτιμήσουμε όπω μα λέει και ο κύριο Κέρτσο. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι λειτουργεί δημοσιονομικά υπεύθυνα. Ναι. Ότι υποστηρίζει μια πολιτική φιλοεπενδυτική, η οποία έχει φέρει αποτελέσματα. Έχει φέρει αντιπλάσιο διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Έχει φέρει ρεκόρ επενδύσεων, ρεκόρ εξαγωγών, ρεκόρ μείωση τη ανεργία. Έχει υπεραποδώσει η οικονομία. Letzte Weihnacht hab ich mein Herz dir geschenkt, du hast mich gekränkt und das weiter verschenkt. Nun ist es offenbar, was für ein Narr ich war, küss' ich dich heut' erneut, hätt' ich es bald bereut. Είχαμε μέση και σταϊκούρα μαζί κατά. Βεβαίως. Τι άλλο να θέλεις. Ε, βέβαια. Το κήπεδο και τα λεφτά. Ο ένας πρωταθλητής εδώ στην οικονομία, όπω δηλώνει, όλο πρωταθλητής. εδώ στην οικονομία, Δηλαδή, είναι ο Μέση, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κονόμου, είναι ο Μέση παγκόσμιο πρωταθλητή. Κουβαλάει το κύπελο, και πανηγυρίζει. Σωστό, και είναι πρωταθλητής στην οικονομία εδώ, το αντίστοιχο του Μέση, δηλαδή ο Σταϊκούρα. Βλέπει τον Σταϊκούρα και λε: Όντω, είναι ο Μέση τη οικονομία. Αφού είμαστε πρώτοι στον κόσμο, αφού είμαστε πρωταθλητές, πρωταθλήτρια, αφού έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, λογικό. να είναι ο Σταϊκούρας ο αντίστοιχος μέση. Να το βάλουμε στο λεωφορείο, το ξεσκέπασα και να το γυρίζουμε στην Αθήνα, να κρατάει κάτι, ξέρω εγώ, θα βρούμε τι θα κρατάει, πολλά μου έρχονται, να κρατάει κάτι όπω κρατάει ο Μέσης δηλαδή το κύπελο και να στο ανοιχτό πάντα λεωφορείο και να τον αποθεώνει ο κόσμος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, μην περιμένουμε τι εκλογέ, μπορεί και να αργήσουν. Η πολιτική ζωή του τόπου κυλάει σε προεκλογικού ρυθμού. Τώρα μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, είμαστε ήδη στην προεκλογική, προχριστουγεννιάτικη μάλλον και προεκλογική έτσι για άλλες βδομάδα. Εμεί εδώ από χτε βάζουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το ακούτε εδώ στην πολύ ωραία γλώσσα των Γερμανικών. Αυτό το τραγούδι που είναι έτσι χαλαρή γλώσσα, γαλήνια, γαλήνια γλώσσα. Και όμω έχει χαλαρώσει λίγο το κλίμα το πολιτικό. Όλα αυτά θα αλλάξουν άρδιν, όπω λέμε, θα ανατραπεί όλο το πολιτικό σύστημα στι 15 Ιανουαρίου, τι θα γίνει τότε Συμφωνείτε, συμφωνείτε ο ή δεν συμφωνείτε Δάξτε Ότι η κυρία Καϊλή ήταν δούριος Υπότιτλοι τη Δημοκρατία. Δημοκρατίας Εμείς έχουμε ένα θέμα μεγάλο μπροστά μας ως κόμμα mm. Προς αυτό μας δημιουργεί προβλήματα Α, σα δημιουργεί. Σα δημιουργήσει. Θεωρείτε ότι είναι πλήγμα για το Πασόκα αυτή η πόθηση. Δεν θα μα δημιουργήσει η πρόσφυγη. Σερβιδά, γιατί θα δώσουμε λυσόδι αγώνα. Θα είναι μεγάλο και σοβαρό ο αγώνα μα. Εγώ έχω πει και το ξαναλέω για απόψη σα. Από τι 15 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τώρα κρατιέμαι επί ένα χρόνο μετά τι προεδρικέ εσωκομματικέ εκλογέ, μόνο στα εξωτερικά θέματα. Ναι. Από τι 15 Ιανουαρίου και μετά θα βγω πολύ μπροστά. Μπράβο. Γιατί δεν βγαίνει και τώρα, μα υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή, τι έχει βάλει όριο, Ότι μετά τα Χριστούγεννα να κάτσω κι άλλε πέντε μέρε και από 15 Γενάρη και μετά θα γίνει ο χαμό, θα βγει ο Λοβέρδο μπροστά, ενώ μέχρι τώρα κρατιέται ένα χρόνο. Και λέγαμε, γιατί κρατιέται ο Λοβέρδο ένα χρόνο. Μέρα παραμένει στο sky. Δηλαδή, τι θα γίνει από 15 Γενάρη και μετά θα βγει σε δύο εκπομπέ τη μέρα στο sky. Συν τα άλλα κανάλια. Μακελιό. Αναμένεται μακελιό με την είσοδο του Λοβέρδου από 15 Γενάρη με ημερομηνία. Να μην ξεχάσω Το έχει βάλει πενθύμηση 15 Γενάρη βγαίνω έξω Ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό Ευτυχώ που θα βγει 15 Γενάρη Για να κάνουμε όλοι Χριστούγεννα Σπύρο μου Εσύ τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα Τι θα κάνω βρε Εδώ θα κάτσω Α, Εδώ θα κάτσεις ε, Και την πρωτοχρονιά Μου ίδια Α θα πάλι ναι. Θα πιαστεί ο κόλο σου καλά χριστούγεννα, καλά χριστούγεννα. τα χριστούγεννα χριστό. χριστός Καλά Χριστούγεννα Α, αυτό είναι Μαρκύριο Ποια Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα Έπρεπε Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Που λέγανε και οι Εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα 2 11, 10 80 8, 80 Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει Να ευχηθείτε καλά Χριστούγεννα Είναι στην ε, τηλεφωνική γραμμή εκεί. RadioPapakiParaPolitik.gr Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου, όπω λέμε, Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά έχω Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, στο official τη Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε live και μετά μα βρίσκετε όποτε θέλετε. Έχει και σχόλια από κάτω να κάνετε. Ακούμε το πρώτο μέρο του λαού. Κολλάνε και οι διαφημίσει. Κύριε Μπαρβαγιάννη, γεια σα. Κύριε Βυσδέκη, πορφύριε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσά, την Ελληνοφρένια, για μια μαλακισμένη που βάζετε και μπράβο που τη βάζετε. Ποια Εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Α, εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Κυριακό Μητσοτάκη και να σα κάνω μια παρατήρηση. Μπράβο για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Το Ιπα που δίνει ο Κυριακό. Και βγάλτε τη σκοπτικότητα μια κυρία που βάζετε που λέει τι άλλο να δώσει ο Μητσοτάκη. Τι να μα κάνει ο Μητσοτάκη. Πόσο. Δεν να μας δώσει κι αυτός. Ça έχει δώσει όλο ο κυριάκος, μας προσέχει. Γεια σας. Μάλιστα. Να είναι καλά. Πρώτη φορά αριστερά με την πρώτη σε βγάλα. Να διορθώσω στο σύντροφο. Στο Θύμιο. Διόρθωσε. Δεν είναι μαύρο, είναι εγκρούρε. Τουλάχιστον ο μαύρο παρεκτήθηκε. Στο ακόμα πάρε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Καμώμα είναι λεφτά. θέλει. Ε, ε, ε, ε, ε. Πρέπει να έχουμε φίλου κύριε Υπουργέ. Πάμε το ένα Το άλλο αυτό το με τα μυνελίκια που αντάλαζω στα κούρασμα του τραπεζίτε. Ναι, ναι, το... ναι, αυτό το σκληρό, ναι, το θυμάμαι. Άμπρα. Βγεί και αυτό που θα είπε, food pass, πώ το λένε. Αυτό έχει καρταπιστατική. Αυτό είναι η έκτωση που σου δίνει τη τράπεζα. Αν κάνει στη συναλλαγή. Μέσω τη τράπεζα. Μέσω τη κάρτα. Μέσω τη κάρτε γιατί έχει προμήθεια από αυτά η τράπεζα. Αποκλείται να κερδίζει η τράπεζα από τι κάρτε έλα σε παρακαλώ. Έ, ναι, φύσει στο διάλειμ από τι. Σε ποιο πενοίδε. Γιούμπαν έχει κατανοήσει ο Κυριάκο. Σου λέει πάρε από εδώ θα πάρει 10% επιστροφή. Ε. Μετά θα σου λέει κάτω για γέλου. Γέλαου θα δίνουν σε λίγο. Αντί για επιδόματα. Γελίου! Όχι γέλα! Γελώου. Ναι, γιατί γέλα κύριε τα λέει. Εγώ ήμουν ένα πολιτικό κρατούμε 6 μηνών από τη φούρνο. Λοιπόν και εσύ σαν τα πρώτα γιατί και κύριε. Γιατί και λαούζε κύριε. Μια λιζαφένια. Ναι, αποστολή. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις. Καλά. Ένα ταβερνιάρη είναι από την Ερυψό. Α την Ερυψό. Ναι, Έλανε ναι. ταβερνιάρη να πούμε τι γίνεται. Καλά, καλά. Το καινούργιο το πα το πήρε. Για το, το φαγητό. Γιατί τη θέρμανση, το σκεπά. Α. Ωχ, καλά, αι! Αστείο Πέμπτη, δεν πειράζει. Ναι. Καλό είναι. <laughs> <laughs> νομίζω θα μείνουμε με το ξεσκεπά. <laughs> γιατί το σκεπά δεν, είναι... δεν έχει, δεν φτάνει. Πασ, πα, πα. Ο παρά και πα, πα, πα. Δεν σ' αφήσει αριζοσίτε που ξέρει. Άμα η Εύα πήρε 20 εκατομμύρια μίζα που φαίνεται στου λογαριασμού και πάνω. Που δώσανε τη δουλειά, πώ τα βγάλανε. Τώρα, μη λέμε μαλακίες. Η Εύα δεν πήρε. Καταρχά, δεν ήξερε, τα πήρε ο σύζυγο και τα έκανε απλά μεταφορά στο σπίτι. Δηλαδή, τα πέρασε για να πάρει μυρωδιά το σπίτι που λέμε. Έθεσε ερωτήματα στο σύζυγό τη τι είναι αυτά τα χρήματα, έδωσε μια απάντηση την οποία δεν μπορώ να σα πω, ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον yeah. και η κυρία Καηλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μα στέγη. Δεν είχαν τουβλάκια για να λέγω, για το παιδί δώρο. Έχουν ακριβή τα τουβλάκια. Μη λέμε με... όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε. Καλή ε κάθε καλό καλά τη γανιτά να ευχηθώ. Έλα. Λοιπόν, έχω φορτώσει και έχω κατακτήσει. Πρέπει να τα πω κάπου. Και άμα δεν τα πω σε ένα, σε ποιο θα τα πω, ρε, φίλε. Με τη σαβούρα που έχουμε με τα τρία πρώτα κόμματα. Και ο Μίσερ τίποτα να πούμε. Ο τρίτο κόμμα. Ο χειρότερο, ο χειροτέρο, ο Τσίπρα. Και ο άλλο τέλο πάντων άκουρε, φίλε. Λοιπόν, 7 μέρε τη εβδομάδα το κερατό μου. Αν κάτσω ένα ρεπό το μήνα. Και να πάρω 16 κάτι να πούμε το χρόνο. 16 για καμώρι κουφάλα και παραπονιέσαι. Τα βάν. <laughs> ε, είμαι χάριστου γάμπι. Λοιπόν, και με πετάει έξω από τα πάντα. Όχι ότι θα περίμενα αυτό. Γάμω το κερατό μου δηλαδή. Έχω τα στε Είμαι 31, αυτή τη στιγμή γιατί έχασα από καρκίνο ένα ζώα και 31 ζώα. Από αυτή τη στιγμή, από μένα όλα τα έξοδα τα πάντα. Δύο οικογένειε από τότε που έπαιρνα γιατί παίρνω το 40% και αν του μισθού που μου περικόψανε κάποτε. Και φροντίζω ακόμα από τότε δύο άπορε οικογένειε. Και φροντίζω 31 ζώα, όλα η περίδραυση φάρμακα στυρώσει τα πάντα Ωραία, από μένα. Ήδε με 16.000, όλα φτάνουν και παραπονιέστε. Και στερούμε να πάρω το από το supermarket μάρκετ τα προσωζήν, το καταλαβαίνει. Περνάω με 1.000 στερήσει. Και πληρώνω και δύο δόσει, 400 και 200 ευρώ το μήνα. Αν πά στο να σούπερ <laughs> να πει πάρε ένα μαλάκα. Οπότε θα φύγει με κάτι, θα πάρει ένα μαλάκα. Κυρία, κυρία, δεν πιάνει και τίποτα. Να, γω, δινατό, παχιστό, Αυτό διάνε. είναι αλήθεια, δεν είναι όλο πιο άχρηστο. Και είναι απόρρεποση μου, δηλαδή. Δεν μπορώ όρε και έχω πενηγείου έχω χανα κρίσει. Θερούμε τα πάντα κάτω που πάμε και για την επιβίωση και την επιβίωση. Θερούμε τα πάντα. Τι λέγοντα φαντάζε. Θα Αυτό θα μπορούσε να δούμε μια διαφήμιση τη τελευταία τετραετία που ζούμε. Και όχι στι προηγούμενε και τι παραπολογισμένε προηγούμενε και τι παραποημένε, βέβαια. Καλέσαι. Στερούμε τα πάντα. Εσύ, στερίσει τα πάντα. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. estou a pensar em mais gamos pensar na Ο Οικονομικό περιοδικό του κόσμου, ο Economist, κατέταξε την Ελλάδα ω πρωταγωνίστρια στι οικονομικέ επιδόσει από όλε τι χώρε του κόσμου για το 2022. Ευτυχώ! Πολύ έγκριτο από ό,τι αποδεικνύεται πρέπει να είναι το συγκεκριμένο περιοδικό, αφού βγάζει εμά εδώ πρωταγωνίστρια, που συνοστιζόμαστε στι ουρέ και όλοι είναι πάνω στα τηλέφωνα και στι εφαρμογέ κάθε μέρα να δουν ποιο πα θα πάρουν και πότε θα μπει το πα. Και μετράνε τι ακριβώς θα γίνει. Αν είναι έτσι πρωταγωνιστέ, ο okay, και είναι και έγκριτος ο οικόνομης που μας έβγαλε έτσι. Η σοβαρότητα διαχέεται, ξεκινάει από την κεφαλή και φτάνει μέχρι κάτω. Είναι ένα σχολείο ερήπιο, στο, στην Κόρυνθο, το δείχνουν σε πρωινή εκπομπή, δείχνουν το σχολείο, αν γίνει ένα σεισμός, κάτι, ένα κακό, πάνε και παιδιά μέσα, θα καταρρεύσει. όλο μαζί, δεν έχει κάνει τίποτα η πολιτεία ο Δήμος κάτι να μεταφέρουν τα παιδιά να το στηρίξουν, να, να, να, τίποτα από όλα αυτά είναι ερήπιο φαίνεται φαίνονται οι κολόνε τα σίδερα και λειτουργεί κανονικά επειδή είμαστε πρωταγωνιστές του κόσμου γι' αυτό ακριβώς και πρωταθλητές γενικότερα και είναι στο άλλο παράθυρο τη Ελέντης ο γνωστός σεισμολόγος που ησυχάζει τον κόσμο όποτε βγαίνει και ανησυχεί γιατί περιμένει τι τις α Που είναι δίπλα στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων και δίνει μια ωραία έτσι, απάντηση και λύση, κυρίω και διέξοδο, κύριο Τσέλετη. Σχετικά με τα υπόλοιπα που λέει θέματα στα σχολεία. Εμεί βλέπουμε, βλέπουμε τι φωτογραφίε είναι... που μα έχετε στείλει, οπότε... κύριε καθηγητά, από κάτι κτίρια Φτάχτε που και εμεί που δεν είμαστε ειδικοί τα βλέπουμε και τρομάζουμε. Στο δάκτυρα χάγι, αυτό είναι το 12ο Δημοτικό Σχολείο στο Συνικισμό τη Κορίνη. Για αυτά δεν φταίει ο Δήμαρχο μόνο. Ο Δήμαρχο δεν ασχολείται με τα σκουπίδια, με το νερό, με τα σχολεία. Σπου... Έχει κάτι <σπου> επιτελείο το οποίο ασχολείται με αυτά. <σπου> <σπου> υπάρχει οργανισμό συγκεκριμένο που ασχοληθεί. Επιτρέψτε μου, εδώ φτύνονται οι γονεί. Δεν μπορεί ένα γονέα να στέλνει τα παιδιά του αντί του σχολείο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα το δεχτώ εγώ. Να χτίσουν οι γονεί σχολείο. Τι κάνουν οι γονεί. κάθε όλη μέρα και δουλεύουν ή είναι άνεργοι ή πάνε και παίρνουν τα πα. Να χτίσουν σχολείο. Σχολείο πα, school πα, να το πούμε έτσι, κάπω αλλιώ. Ότι φταίνει οι γονεί που πηγαίνουν στο 12ο Δημοτικό. Προφανώ, όταν το βλέπει έτσι, δεν πα εκεί. Δεν περνά ούτε απ' έξω, ούτε από απόσταση 10 μέτρων, γιατί αν πέσει αυτό, κάποια υλικά θα σου έρθουν στο κεφάλι. Αλλά τι να κάνουν οι γονεί. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να κάνουν συστατική μελέτη, να φτιάξουν σχολείο. Πολιτεία, όργανα, ο Δήμο να προτείνει, να ταρακουνίσει, να εξασφαλίσει αυτό που κάνουν. Το κλασικό στην Ελλάδα, επειδή είμαστε Κοντέινερ στο προάβλιο Κάτι να φύγουν από να πάνε, το μίσο γκρεμισμένο Και να πάνε αλλού όχι Φταίνε οι γονεί, σύμφωνα με τον κύριο Τσελέντι Γένιο Κούγιας λοιπόν να μιλήσει Και να υπερασπιστεί τον αστυνομικό Που δολοφόνησε τον 16χρονο Στην Θεσσαλονίκη Το Φραγκούλη Και κάπως το έφερε όπω πάντα κάνει ο δικηγόρο Κούγιας Αλέξη Και είπε κάτι που πρέπει να το έχουν στο νου όλοι οι δεκαεξάριδες αυτού του τόπου. Θέλουμε να, να εκφράσουμε ε, τη συντριβή μας για τον αδόκιτο θάνατο του νεαρού αυτού, ο οποίος πραγματικά θα πρέπει να αποτελεί ένα παράδειγμα, θα πρέπει να αποτελεί ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ώστε στο μέλλον, αντίστοιχα ανώριμα παιδιά, όχι μόνο ο Ρωμά, αλλά γενικώ ανώριμα παιδιά, να αρνούνται την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή 16χρονα, 15χρονα παιδιά που μπορεί να κάνουν και ένα λάθο, Μια αυλεξιψία, κάτι χαβαλέ που το θεωρούν οι ίδιοι πόσο μυαλό Μια τρέλα όπως κάνουν όλοι θα σκοτώνονται, θα πυροβολούνται στο κεφάλι Αυτό πρέπει να έχουν ως παράδειγμα το νεκρό 16χρονο Επειδή έκανε αυτό που έκανε και οποιοδήποτε άλλο παιδί έχει στο νου του να κάνει μια ψιλοτρέλα Που ο νόμος μπορεί να την ονομάζει παράβαση αλλά Και ο νόμο έχει προβλέψει όταν είναι ανήλικα τα παιδιά κάτω από μια ηλικία έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Μην μπω και πάνω από τα 16 στα 20. Τα παιδιά δεν παιδιά είναι παιδιά. Μπορεί να κάνουν αυτό που λέμε τρέλα, να ξεφύγουν στα όρια του νόμου ή εκτό νόμου. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι νόμο. Δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το όριο. Δεν έχουν επίγνωση. Θα δολοφονούνται, θα τα σκοτώνουμε. Τα παιδιά αυτά πρέπει να γίνει παράδειγμα ο νεκρό για όλου του άλλου. Μην γίνω κι εγώ νεκρός. Ο Αλέξη εδώ, επιστήμονα, πέρα πολλά όλα άλλα. και δικηγόρος βεβαίω του αστυνομικού και άλλων πολλών αστυνομικών. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή. Να σου πω κάτι, ρε πες μου λίγο τι ώρα είναι η επανάληψη. Α, δεν ξέρω. Oh. Γιατί, βάλε ελληνοφρενιανέ.gr Μα τι να βάλω, στη δουλειά δεν έχω ίντερνετ, είμαστε στο χείρι. Πού δουλεύετε, τι δουλειά είναι αυτή. Ε, δεν μπορώ να πω, είναι. Σε τράπεζα δουλεύει που βάζουν από την τσέπη του και δεν του φτάνουν για άλλα. Η πρώτη φορά που οι τράπεζε πληρώνουν από την τσέπη του είναι τώρα, χάρη στην προσπάθεια τη yeah. κυβερνήσεω Μητσοτάκη. Yeah. Μπράβο του! Ναι, ναι. Ah. Να σου πω πε τον άλλον μέσα τον κολόγερα. Εσύ είσαι κουμούνι, αλλά τουλάχιστον ξέρει λίγο λίγο από σ Ο άλλο οκολουθό ο δινόσαυρο δεν ξέρει που του πάντα 4 να πούμε. Τι είπε πάλι, εκτέχτη τι είπε. Ε, δεν ξέρει να πει τίποτα. Να πει λίγο κάτι διαφορετικό. Όλο και ταξική πάλι και ταξική πάλι, να πούμε. Αφού έχουμε ταξική πάλι, τι να πει. Τι να πω κι εγώ; Τώρα θα μου πει, θα μπορούσε να πει πλαστική πάλι για να πιάσει και την ντούν και όλα αυτά. Ε, βέβαια, Σωστό. κάτι να πει. Να, ναι, ναι. Δεν ξέρει τίποτα. Μπούμε, παιδί, είμαι από του λύγου, μπομαι. Να σου πω κανονίστε να βάλετε κανένα απόγευμα την ανάληψή να πούμε και εμεί, δεν μπορούμε. Ένα απόγευμα θυμμένο σε θυμήθηκα, να ξέρει. Πε mm. στο δουλεύω. Δεν ξέρω. Ζαφύρης Μελάς Είναι απόγεμα θυμμένο Σε θυμητικά Όσα περάσαμε σκεπτό μου Και λυπητικά Να τα βλέπεις. Να, βλέπεις Ο άλλος μόνο φαλαντούρη και φοδωράκι Κάνα καζατζίδη στην καλύτερη τώρα Άστο ε Έλα! Ελα Έλα και πού είσαι. Εδώ και τι κάνω. Με σύνταγμα μου πείτε. Να σου πω πω είμαι άτρηχο. Πε μου ότι είσαι άτρηχο. Αυτό πε μου μόνο τέλο. Είσαι. Να το πω. Λέιζερ. Χαλάουα. Παραδοσιακό τώρα, δεν είναι τώρα. Άντε. Τι χαλάουα, φίλε, αυτό πονάει. Γι' αυτό το κάνω, γιατί πονάει. Με, Με το λέιζερ ευχαριστή. Είσαι πια ένα τσιμπηματάκι, σαν να σε τσιμπάει κουνούπι μεθυσμένο. Να Με σου πω, αφήσανε τον μπάτσο ελεύθερο. Ποιον από Γιατί αφήσανε πολλού μπάτσου ελεύθερου. Έχει. έχει δίκιο. Αυτόν που υπερασπιζόταν ο Κούγια. παιδί. Ποιον από όλου. Ρε φίλε, αυτόν τον τύπο που φημολογείται ότι ήταν και σε μια ακροδεξιά οργάνωση. Άντε πάλι. Να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτόν ο οποίο επί Νέα Δημοκρατία δολοφόνησε ένα παιδί, ανήκει σε μια ακροδεξιά οργάνωση, τον υπερασπίζεται ο Κούγια. Θε κι άλλα. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Πάλι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, ε. Οκ. Εννοεί τον κορκονέα. Όχι, όχι. Είδε. Είδε που μπορεί να υποθέσει κι άλλου. Όντω Οκ. Συγκεκριμένο πριν από λίγε μέρε βελοφώνησε. Ένα παιδί 16 χρονών στη Θεσσαλονίκη, ένα μπάτσο. Ποιο παιδί μου το ρομά. ναι, είναι ρομά. Ποιο παιδί είναι, παιδί, παιδί μου, το ρομά θα λε. Ανέ, το ξέχασα. Παιδί θα... είναι άμα είναι δικό μα, άμα είναι παλαμό. Το ρομά τώρα έλαβε. Η ευρισσία δεν είναι για όλου. Δεν ισχύει το ίδιο. Σε παρακαλώ. Ε, δεν είμαι αρκετά για αυτό. Όπω και για του μετανάστε, ισχύει για του ποιοτικού μετανάστε. Δηλαδή του γίνονται από την Ουκρανία. <laughs> δεν ισχύει ότι έχουμε ευριστησία για τον Άλτο Μάλλακα με τη βάρκα που έρχεται και θέλα όπνε από ογόστο. Λοιπόν, έτσι και εδώ. Σκότωσε 16χρονο, 16χρονο παιδί. Είναι ο Γρηγορόπουλο, α πούμε. Το άλλο είναι Ρωμά. Έχει δίκιο, δεν θα σκεφτεί αυτό. Μαλακία. Ε, βέβαια, μαλακία. Κοίταξε να δει που συνδέονται όλα. Και τελικά ισχύει το ότι ο άνθρωπο είναι άνθρωπο, Ζεπεδί μου. Και ότι θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μην το βλέπουμε ρατσιστικά. Αλλά στην τελική και οι δύο είναι νεκροί. Πω <συμφίλω> <συμφίλω> <συμφίλω> πολύ, πολύ, ίδια αυτό που είπα. Πω μεγάλο. Μισθασε φιλάλο ήθελα να πω Δεν θα βγει και πίσω. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όχι μόνο βγήκε ο τύπο, τώρα δηλαδή τα Χριστούγεννα θα κάθεται αυτό στο σπίτι του και θα πάρει και τα 600 ευρώ. Ναι, για να τα φάει στην υγε του Μαλάκα. Θα πάρει Μια γαλοπούλα, ωραία. Πω, πω. Ρε Ρε μα... Και αυτό που έκανε Τι, με το χέρι του θα το κάνει στη γαλοπούλα. Μια ιδέα, όλο αυτό σου πιέν, μια ιδέα. Καλά, βέβαια, τώρα <συλίδε> να τα σκεφτούμε και αυτά. Τον Κούλια είχε δική γόρο. δεν θα του μείνει τίποτα στην άκρη. Ο άνθρωπο έχει να δώσει αυτά τα 600 ευρώ στον Κούλια. <συλίδε> Γιατί φαντάζομαι <συλίδε> ο Κούλια παίρνει μόνο 600. Γιατί άμα ήταν κάτι παραπάνω, ο δημόσιο υπάλληλο ο Μπάτσο πού θα βρει να πληρώσει τον Κούλια. Εν <συλίδε> τω μεταξύ, έχω πεθάνει με τον Μπέο, με την ε, Αύλη. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο τη Αργού αφορά στην άβλη υπόστασή του. με την Καϊλή, πως θα ρε, Πού είναι και εύστοχο κάπως. Είναι κάπως εύστοχο. τι ψηφίδε τερμά, αλήξη. τι ψηφίδε τερμά, αλήξη. Τέλος φάτον. Ε... Καλό μεσημέρι, μου γράψεις ψυχολογία. Δυστοπίες. Ψηφίσονται διστοπίες αλλά και συμβαίνουν διστοπίες όπως λέμε. Είναι μια λέξη που παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια, περιγράφει ακριβώς τι συμβα Λέθηκε μια τέτοια ερώτηση και η απάντηση βέβαιος και οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν γιατί το βρήκε η κυρία Πέχτρια νομίζω Κατερίνα που είναι άκρος δυστοπική. Εντέκατη ερώτηση για δέκα ευρώ. Παρακαλώ να δούμε. Πόσα χιλιόμετρα είναι ο φράχτης που κατασκευάστηκε αρχικά στον ποταμό ευρώ. 7 χιλιόμετρα. 27 47 ή 57 χιλιόμετρα. Ε. Δεν το ξέρω. Δεν αρκικά. Το Όχι. Ως. Λοιπόν, θα πω, θα πω το Β. Θα πεις το Β. Το 27. Το 27. Παρακαλώ. Πόσα χιλιόμετρα είναι ο φράχτης που κατασκευάστηκε στον νεύρο. <στοί> Μπράβο! <στοί> Μπράβο, Κατερίνα. 10.000 ευρώ. <στοί> Γρηγόρη, ανανεώνουμε και εξοπλισμό φωτογραφικό τώρα. Μπράβο, Κατερίνα. <στοί> 10.000 ευρώ. Να πούμε ότι ο νέος φράχτης που παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2021 στις φέρες του Εύρου αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κυκλίδωμα από χάλιβα ύψους 5 μέτρων και 27 χιλιόμετρα. Μπράβο. Στην Κατερίνα που κέρδισε δεν ήξερε στην τύχη το περίπτω απάντησε μπράβο στο φράχτη αυτόν που έδωσε την νίκη στην κυρία στο φράκτη αυτών θα βρεθούν νεκρά παιδιά θα βρεθούν νεκροί άνθρωποι ερχονται κυνηγημένοι άνθρωποι, εκεί. διότι έτσι έχει αποφασιστεί η Ευρώπη, είναι το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιούργησε τους ανθρώπους και έκανε τους ανθρώπους να φύγουν από τα μέρη τους για να σωθούν, επειδή η ίδια επειδή η ίδια ενισχύει μαζί με σύμμαχες δυνάμεις, βλέπε κατάρ, τα παιχνίδια που παίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν Φρακάρουνε αυτό το φράχτη που ήταν ερώτημα, κανονικό, να μην συμβαίνει τίποτα απολύτω και πανηγυρίσαν όλοι. Που βρήκε κατά τύχη βέβαια τα χιλιόμετρα του φράχτη. Ωραία είναι όλα αυτά. Έχουμε Χριστούγεννα και όπω κάθε Χριστούγεννα, εμεί το φτιάχνουμε μια παραγωγή όπω το λέμε. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Κάθε χρόνο αλλάζει η πρωταγωνίστρια, είναι άλλο το κοριτσάκι. Φέτο είναι η Εύα Καηλή κοριτσάκι. Μπαμπά είναι ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Γιαγιά τη ο Άκη Τσοχατζόπουλο και Θεό το Κατάρ. Με τα... Σκάτα! Μια φορά και ένα καιρό σε μια ορεινή πόλη. Νωρί το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιά, ο κόσμο, κουκουλωμένο με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει. Ρίζει, ψωμίζει, μαρικά, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλαντικά, ψάρια κατεψυγμένα. Και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό τη τελευταία βραδιά του χρόνου. Ντομαλάκια για λατζή. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί κοντά στο τζάκι. Θα πάνε που μισήπω ο καθένα και δεν θα του περισσεύει. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού. Ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο Έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής Στην πολιτική, η ηθική Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε Είναι αυτό. είναι αυτό. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία Χαριστήκαμε Η μικρή ήταν δεν ήταν οκτώ ετών Να πάω να ζήσω στο Λονδίνο, να είμαι στην Ευρώπη Να πάω στην Αμερική Τα μουχαλάκια που φορούσε Ήταν παλιά και τρυπωμένα. Ένα αμπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή. Τα κοκκινοπά μαλάκια τη πέφτανε στο χλωμό πρόσωπό τη. Έχουμε κι άλλε πολύ ωραίε γυναίκε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια τη προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με. Αυτέ τι 150 ή 160 ευρώ. Οι ώρε περνούσαν και η μικρή, απελπισμένη, μουρμούρισε. Κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτά, ελάτε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκια, κατέβα στο λιμάνι, μιλά στου εργάτε σου. Το κοριτσάκι. Φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της Φασό και πάσης εράδους Γιατί ο αυστηρός πατέρας της Απολύτως Θα τιμάλλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει Ούτε ένα ΣΚΑΤΑ Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει Η ηθική Της ηθικής Η ηθική, Της ηθικής Μα κανένας δεν περνούσε πια από εκεί Βρώμενα, δεν μπορούμε να πνεύσουμε Πλησίαζαν μεσάνυχτα Δωδεκά Κι ένα τηλεφώνημα Κι όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμμένο τζάκι Για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο Οκτώ Έξι Έξι Πέντε Επτά Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι Απόλλωνα Θεέ του ήλιου Και τη ιδέας του φωτός Έτριψε ένα σπίρτο στον τοίχο Και η φλόγα ξεπίδησε μπροστά της Μα τι να δει Μπρος στα μάτια της Απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό ένα και γεμάτο φαγητά. Μπακαλιάρο σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα, παστίτσιο που φτουράει. Που μια οικογένεια με τα παιδιά. Το ξέρω το Θεό, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστητά. Έτρωγαν χαρούμενοι το σοκολατάκι Το τζάκι με μεγάλε φλόγε από τα κούτσουρα απ του ζέστενε. Στε καίγεται ο κόλος μας. Ναι, πύρα, αρχαί μου, καίγεται ο κόλος μας Το σπίρτο όμω λίγο έσβησε. Αποπυρόσβεση. Και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Πολλέ φορέ αισθάνομαι αδύναμη να δράσω, Κλάμα. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Δίνουμε επιδόματα σε τύπου σαν τον Καρανίκα, οι οποίοι είναι τεμπέλιδε. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, Εκεί θα μας οδηγήσετε να μεταναστεύσουμε, να φύγουμε από τη χώρα Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει Θα φανεί στο χειροκρότημα Το κουτί με τα σκάτα έγινε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο Αν δεν είσαστε όλοι άχρηστοι Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει Κι εγώ κουρασμένος είμαι, κι εσείς κουρασμένο είστε Ξαφνικά το κατάρ εμφανίστηκε στον ουρανό Που πλησίαζε προς το μέρος τη. Αχ Παναγία μου είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Μέσα σε αυτό το εκτυφλωτικό φως Κατάφερε να αναγνωρίσει τη γιαγιά της Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες Που κρατούσε στο χέρι ένα τεράστιο κερί Καντήλη με λάδι Που έβγαζε ένα λαμπερό φως Χριστός Ανέστη Τότε η μικρή αφόρμητα φώναξε τον Ποσειδόν όμω μέσα μου τον φέρνω που με κρατάει πάντα μακριά πραγματικά η γιαγιά της ξεπρόβαλε από το συνεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγκονούλα της έχουμε όραμα Το όραμά μα μας είναι ο σοσιαλισμός το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία να ελπίζουμε να κάνει το θαύμα του καλύτερα το πνεύμα των Χριστουγέννων πραγματικά αγκάλιαζε την τη! <Τυλώς> Και πέταξαν και οι μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά, εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε στο Εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα Λίγοντα! Την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός Ουπάς, Μαρή, με την τζάπα! βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πυζοδρόμιο Τα χαϊθάκη, θα μου βρει τη λύση Τα χλωμά χιλάκια της Ήταν χαμογελαστά Γιατί γελάτε κυρία μου Σας παρακαλώ συγκρατηθείτε Το κοριτσάκι με τα σκάτα Ήταν στο κελί 33 Την έχουνε στο Βέλγιο Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό Αφήστε τα δύσκολα Για τους νέους ανθρώπους και του καινούριου στην πολιτική Μαζί με την αγαπημένη της Γιαγιάκα Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού Και κοντά στον Πανάγαθο Κατά Σου λέω στον λόγο του θυμής Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο άρεσε. Παραμύθι, κλασικό. Δεν για να χωρίς αυτό το τόσο γλυκό και όμορφο παραμύθι γαληνεύει τις ψυχές μας. Γι' αυτό το ακούμε κάθε χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού κολλάει στη διαφήμιση, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σα. Ωραία, Αποστολή. Έλα. Κοιτάξτε, Άνδη, εγώ συγκινούμαι, σα καταλαβαίνω. Όλοι εσεί οι κομμουνιστέ με το κόμμα επικεφαλή, το ΚΚΕ, παλεύετε ενάντια στο αστικό κράτο. Εγώ μαζί σα. Εκτό και αν είμαστε σε κάποια υπαρχία, οπότε παλεύουμε για το υπεραστικό κράτο. Αυτή είναι η κρυάτα, ήθελα να πω. Να μην πειράξετε, παιδιά. Πώ? Τον προπολογισμό του αστικού κράτου με πειράζεται. Όλα καλά, μην ανησυχήσετε. Καλησπέρα, Αποστολή. Θα ήθελα να πω δύο πράγματάκια για την υπόθεση στην Ηλιούπολη, το τράφικινγκ. Για yeah, πες. Έχει ξεκινήσει η δίκαια της 5 Δεκεμβρίου. Από εκεί πέρα, η συνήθεια τη πράσινη λιγάκι ζήτησε από την ιδέα του δικαστηρίου να μην καταθέσει η Ε, που είναι η επιζώσα, απέναντι τη. όλα αυτά, αυτό έγινε. Και αυτή ήταν η διαδικασία η οποία η ΕΥ, γιατί μετά τρέχει με ρυθμούς, και ότι γι αυτό είναι να κουστεί, γιατί δεν έχει μέσα. Συνεχίζει δεκατονικά και πέραμε να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά χρειάζεται από τα κόσμο που έχουν διάφορα καλέσματα, διάφορα πράγματα που μπορεί να συμμετέχει και να στηρίξει την επιζώσα. Έλα. Αποστολή! Έλα! Έχω πελάτη σαν Ριζέα και το όνομα είναι Τσίπρα. Το γένο τύπρα, δεν ξέρω αν την άκουσε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε, Τα κέρδη λέει των τραπεζόν 2,9 δι. Ναι, καλά είναι. Αυτά είναι που βάζουν από την τσέπη του. Που, που λέει το και προς προς. ο Άδωνη: yeah. Από την τσέπη του αυτά που είχαμε κάνει και εμεί κάτι ανακεφαλοποιήσει για να τη σώσουμε τότε, έχουν μείνει yeah. στο στρώμα. Η πρώτη φορά που οι τράπεζε πληρώνουν από την τσέπη του είναι τώρα, χάρη στην προσπάθεια τη yeah. κυβερνήσεω Μητσοτάκη. Έλαβε μέχρι ότι ο Μαλάκα με το πατίνι ανάποδα. Λοιπόν, να σου πω 2,9 δι. Διώχνουν προσωπικό. Αυτού που έχουν προσωπικό του δίνουν λίγο μισό. Άρα πληρώνουν και λίγο Και σήμερα έμαθα ότι δεν πληρώνουν φόρου. Είναι αλήθεια αυτό: ότι δεν πληρώνουν φόρου οι τράπεζε. Η τράπεζα γιατί να πληρώνει φόρου, τέτοια ρίσκα παίρνει. Παρακαλώ πολύ τον Καλαμπούκη να βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Αν οι τράπεζε πληρώνουν φόρο ή όχι. Και εμεί χειριάσαμε με 2,9 δισεκατομμύρια κέρδη. Έλαρε Ελαρετσίπρα, ελαρετσίπρα. Να σου πω κάτι. Η κυρία λε, Ελαρετσίπρα. Για να ακούει και κυρία πίσω. Να mm. σου πω κάτι. Ο Κυρανάκη είπε ότι του πάθαν τα μάξι το 22-3 φορέ. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Κοίτα, τρώ Δεν είναι καθόλου, έτσι. Έχασε το φανάρι, βρε μαλάκα. Όχι, έχασα τον νύρμα, θα σου ξαναπάρω, για. Είχε νύρμα και τον έχασε, μπράβο. <Τι> Γεια σου φίλε Αποστόλιο, είμαι ο Γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στο Ακριτικό εγάλεο. να είμαστε όλοι καλά και υγεία και χρόνια πολλά. Α, το δέχεσαι σαν Είχα... Ακριτικό. Θέλω... Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Να κάνεις. Προχτές. Εκεί που τα άπεινες Αθήνα... με κάποιο κολλητό σου. Του περιποιήθηκε με τα Ματ. Ε, τι θα κάνει? Έμεινε περιποιητική η κυβέρνηση, δεν yeah. σα ενοχλεί κιόλα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά, καλύτερα σχολεία. Οι Έτσι... άλλοι άνθρωποι που του περιποιήθηκαν δεν θέλουν. Yeah. Άρα υπάρχει yeah. διαφωνία. Τι να κάνουμε τώρα, Να μην γίνονται εκρήξει στα σχολεία και να σκοτώνουν παιδάκια οι πόρτε, Να εκτινάσσονται και να σκοτώνονται παιδιά. Και τα Ματ, η κυβέρνηση, οι πρετοριανοί, που λέω εγώ, του περιποιήθηκαν. Θέλουμε να Κάτι Εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν αυτέ οι μονάδε καταστολή. Αυτέ οι μονάδε δεν εξυπηρετούν το ελληνικό λαό. Δεν έχουν τίποτα το κοινό με την αστυνομία που εξυπηρετεί το λαό. Εξυπηρετούν τίποτα κάποια συμφέροντα. Είναι πρετοριανοί. Εδώ και τώρα κατάργηση. Πρέπει να γίνουν διαδηλώσει σε όλη την Ελλάδα να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Οι μονάδε καταστολή. Αυτή είναι η γνώμη μου να τη σκεφτεί ο υλικό λαό και να παράξει κατά το δύναμη. I'm